υπάρχει καμία απόφαση mm -hmm. που αφορά στην επίδραση επί της πανδημίας που έχει λάβει η κυβέρνηση χωρίς προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής. Καθαρό. Καμία. Εμείς δεν είμαστε γιατροί. Εγώ δεν είμαι λιμοξιολόγο. Και δεν λαμβάνω αποφάσεις επί του λοιμού χωρίς να ρωτήσω τους ειδικούς. Με. Τελεία. Δεν Πάλιστα. θέλω να μου πείτε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Α! Σαν το κόκκι! Δεν Πάλιστα. θέλω να μου πείτε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Τον συγχύζουνε, τον συγχύζουνε τον άνθρωπο. Δεν θέλει να το κουβεντιάζει. Τελείωσε. Καταρχά ο Άδωνη είναι ο λυμό. Άλλο λυμό, αλλά είναι ο λυμό. Δεν είπε και ο ίδιο ότι δεν είναι. Α! Αφλά... Αλλά επί του λυμού δεν θέλει να τοποθετείτε. Ναι. Ε, απλά ε, δεν θέλει να το συζητάνε, ήθελε να το κόβει. Ε, ορίζει την ατζέντα. Όταν πάει σε εκπομπέ, λέει αυτό τι θα λένε και, και θα, θα πει λένε. ο παρουσιαστή. Όχι, βέβαια. Ο παρουσιαστή περιμένει να καλέσει έναν άδωνη, α πούμε, να του βάλει τη θεματολογία. Είναι και δημοσιογράφο. Τι είναι, Ο άδωνη. ο άδωνη σου... δεν είναι δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφο δεν είναι δημοσιογράφο. Την εμπειρία που έχει ο άδωνη στον αέρα δεν την έχουν οι Όχι. Είναι 20 χρόνια τώρα που βγαίνει συνεχώ εκπομπέ. Έχει μάθει τα πάντα. Όλου του καμεραμέρουμε στα στούντιο, το κάθε στούντιο τι δυνατότητε έχει. Μόνο κονσόλα δεν κάνει. Τα κείμενα απ' έξω, τι πρέπει να πει ο καθένα. Όλα, όλα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Από τη Θεσσαλονίκη σήμερα όλη τη βδομάδα είμαστε εδώ στο βορρά, από το North 98, συνεργαζόμενο σταθμό. Και εκπέμπουμε από πάνω, παρακολουθούμε τα πράγματα με την ψυχραιμία και τη χαλαρότητα. Της πόλεως και του αέρα που φυσάει ε, εδώ. Δεν είναι ακριβώς 34, 34 βαθμούς. Έχει, δεν έχει αέρα. Βλέπω τώρα εδώ στο 34. Η, η τέντα έξω κουνιέται. Ο, ο, δεν είπα δεν έχει αέρα. Μα, να, είμαστε <laughs> ακριβείς. Λέω ότι κουνιέται... Κουνιούνται οι τέντε. Κουνιούνται οι Ωραία. Είναι ωραίο εδώ ο καιρό. Έχει μια έτσι δροσούλα. Στην Αθήνα, φαντάζομαι, και σε όλη την Ελλάδα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία από ό,τι. Ναι, αυτέ οι μέρες έτσι δείχνει. Έπεσε λίγο το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Θα το αντέξουμε και θα το αντιμετωπίσουμε. Μια που ξεκινήσαμε με άδονη και θέλαμε έτσι να πάει. Χθε ακούσαμε τον κ. Μησοτάκη, τον πρωθυπουργό τη χώρα, να λέει ότι τα πάει πολύ καλά η κυβέρνηση. Και, και πράγματι. Και πράγματι. Ε, τώρα θα ακούσουμε τον Άδωνο να λέει ότι έχει πετύχει η κυβέρνηση. Και πάμε το λέμε δύο. δύο. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αν έχει επιτύχει η κυβέρνηση το στόχο. Ο στόχο mm -hmm. είναι εθνικό. ολονών μα. Και η κυβέρνηση του στόχου που έβαλε του πέτυχε. Ευτυχώ! Και η κυβέρνηση του στόχου που έβαλε του πέτυχε. Μπράβο τους. Άρα, το πέτυχε. άρα η κυβέρνηση πέτυχε. Ναι, εξατώρευε ποιοι ήταν οι στόχοι της κυβέρνησης. Αν ο στόχος είναι να πάμε σε καραντίνα νούμερο 1, σε καραντίνα νούμερο 2, ναι, το πέτυχε. Να κλειστούμε το σώμα oh, το δεν πέτυχε. Όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν Άμα μίζερος. τώρα ο στόχος είναι... Μίζερος. Μίζερος, ναι. Μιζερος. Άμα στόχος είναι να πάμε τώρα σε τέταρτο κύμα με τις μεταλλάξεις και όλα αυτά, ναι, το πέτυχε, όντως. Πήγε πολύ Μιζέρια. καλά. Μιζέρια. Πάμε καλά. Και όποιο λέει το Α. αντίθετο μποϊκοτάρει τον τουρισμό, τη χώρα, Άρα, το έθνος, την ιστορία, τα 200 χρόνια, τα 800 χρόνια και πάρα πολλά άλλα. Άρα είναι τρεις που λένε ότι πάμε καλά. Ναι, ο Μετσοτάκης, και εγώ, ο Άδωνος και, και εσύ. Και εγώ, άμα ρωτήσουμε ακροατέ, δεν θα πούν ότι πάμε καλά. Εξαρτάντας σε ποιο κανάλι θα του ακούσουμε. Δεν έχει σε κανάλι. Α. Μέσα στην καρδιά μας. Τι λένε όλοι ότι δεν πάμε καλά. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Όλοι αυτό λένε. Εσείς δε, από <laughs> επιτυχία. Να... Θα δούμε τι θα σε κάνουμε. Ένα θετικό που έχει η μέρα, πέρα από το ότι πάμε καλά και έχει πετύχει η κυβέρνηση. Είναι το θυμάστο χαρδούλι. Ναι, καλά, Το mail αυτό που ε... αν, είχε... <laughs> αν είχε έρθει όλα αυτά. Που δεντό έτσι ύπερα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το mail και κάναμε εκλογέ και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και στον πνημό. Αντί για το mail. Αντί για το mail, ναι. Μετά έγινε κΥπουργό ο Χαρτούλη. Γκέσκα Χαδούβέ έγινε πω το 14-15. Ανένα για λίγο. Για λίγο αυτό παρέδοσε στον ε, Βαρουφάκι. Το Υπουργείο Οικονομικών για να γίνει η ένδοξη διαπραγμάτευση. Τι άλλο έχουμε ζήσει. Ναι, πραγματικά. Τι άλλο θα σήσουμε. Ο Γκίκα Χαρδούβελη, δεν ξέρω αν τον έχετε, ήταν καθηγητή Πανεπιστημίου κτλ. Αν τον έχετε στον εικόνα, τον εξή αποστόλιο, φοβόρασε μεγαλύτερα κοστούμια από το μέγεθος του. Ένα τσάκου πεθαμένου, τάχε. Ένα, ναι, παραπάνω και δύο τσάκου. Δύο πεθαμένου. Όποιο μπορούσε. Και είχε τότε γίνει ένα θέμα. Είχε βγει γιατί όποιο γίνεται υπουργός του βγάζουνε, του ξεθάβουν θέματα. Mm -hmm. ε, στε, το 12 που είχαμε τότε το Σαμαρά, που είχαμε τότε το δεύτερο μνημόνιο που ο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μεγάλο ποσοστό. Υπήρχε μια αγωνία στη χώρα τότε που η Σπυράκη ήξερε και ότι στο μαξιλάρι... Στο μαξιλάρι έβαλε, ναι, το βο, ναι, ναι. bank run. Ναι, ο Χαρτούβελς λοιπόν είχε βγάλει κάτι λεφτά που είχε δικά του, το είχε βγάλει στο εξωτερικό. Ναι, επειδή σήμερα γίνεται πρόεδρο τη Εθνική Τράπεζα, γι' αυτό το <στοί> <τον> λέω. Εντάξει, <στοί> τι <στοί> Γι' αυτό λοιπόν είχε απαντήσει ο Γκίκα Χαρδούλβελτ τότε. Ο λόγο που τα βγάλετε τα χρήματα, ποιο ήταν. Α, είναι προφανέ. Τον Ιούνιο του 2012, φοβήθηκα και εγώ όπω φοβήθηκε η μισή Ελλάδα. Και επειδή είχα μπροστά πληρωμέ, έβγαλα κάποια χρήματα. Δεν τα έβγαλα όλα, τα περισσότερα χρήματα μου είναι στην Ελλάδα. Αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω, εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στου μου. ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε τώρα. Έχεις διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Ω, δεν είμαι ο του. Όχι, όχι. Α, ναι, ισχύ δεν ισχύ μου το έχεις εντάξει. Έχεις διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Δεν έχω δίστυψη. Τι σημαίνει διαφοροποιημένο. Δεν σημαίνει ότι έχεις, ας πούμε, τρία εκατομμύρια στην τράπεζα. Όπως οι περισσότερο. Ο μέσος δεν τα έχεις ένα λογαριασμό. Και πα με την κάρτα και ενημερώνε και τραβά. Τα έχει διάφορα. Ναι. Στην Ελβετία, στην Ελλάδα, στην Αυστρία. Και πολύ σωστά. Στι κουρίλε, δεν Πού δεν φορολογούνται. Ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, εδώ μάθαμε από τον κύριο Χαρδούβαλη ότι πρέπει να έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και γι' αυτό έβγαλε τα λεφτά του. Αυτοί που κλήθηκαν μετά να υπερασπιστούν τη χώρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα, τα, τα ταμιακά διαθέσιμα. Το τι, bank run, να μην γίνει το το bank τραπεζικό run, σύστημα. Bank run, το τραπεζικό σύστημα, όλα αυτά. Ήταν ένας από αυτούς που έδειξαν πως ακριβώς συμπεριφερόμαστε Ποιο θα, αναλα... θα αναλάμβανε πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Εντάξει, έχει αναλάβει και υπουργός Ναι, εγώ δεν θα μπορούσα Έχει ένα, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά γι' αυτό Στους αριθμούς Α. Και στα λογιστικά γενικότερα Ε, ο Γκίκα Χαρτούμπολη τότε που τον χτυπούσανε, τα θυμηθήκαμε αυτά. Επειδή σήμερα έγινε πρόεδρο εθνικής Εθνική, είχε ε, βγει σε κανάλι και είχε μιλήσει για τη ζωή του. Και μάλιστα πάντα να ακούμε ανθρώπου που έχουν φτάσει πολύ ψηλά σε αυτόν τον τόπο. Πα πάρα πολύ. Πώ ακριβώ έχουν μικρούς. φτάσει και να ακούμε τη ζωή του. Για να καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί είναι απλοί άνθρωποι σαν όλου μα. Εγώ από μικρό παιδί πάντοτε αποδεχόμουν προκλήσει. Δεν αν. ξέρετε ποιο είμαι, δεν είμαι κανένα παιδάκι ε, των βορείων ποραστίων 12 χρόνια έφυγα από το σπίτι μου πήγα μια μεγάλη πρόκληση και έζησα μόνος μου για 7 χρόνια οικότροφος μετά πήρα μια μεγάλη πρόκληση και έφυγα και πήγα στην Αμερική μου πάλι μόνος μου Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο με 1500 δολάρια στην τσέπη, σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στη δυτική ακτή και είπα: Να δω, να τα καταφέρω, θα βρω δουλειά, δεν θα βρω πάλι μόνο μου. Γνώρισα την πιθανότητα τη ανεργία, γνώρισα την πιθανότητα τη ανεργία. Έχω ζήσει δύσκολε στιγμέ. Πήρα την πρώτη συνάντηση στην Ελλάδα. Επειδή μου είχε μείνει μαράζι ότι απέτυχα στη ζωή μου, επειδή δεν προσπάθησα να κάνω αυτό που αρχικά ήθελα. Στην Αμερική πήγα μόνο για να σπουδάσω. Αλλά απέτυχα αν μείνω στην Αμερική και πεθάνω εκεί. Ήθελα να ζω στη χώρα μου. Υπάρχει καλύτερο για να αναπτυχθείς να αναδειχθεί. Και Όχι. να δράσει. Είναι αυτό που λέμε, έλα να νοίξει τον τόπο. Όχι, oh, δεν είναι αυτό. Εντάξει, Έξε. τώρα εδώ. Ε... Γνώρισε την πιθανότητα τη ανεργία, ε. Ναι. Την πιθανότητα. <laughs> πιθαν... Όχι <laughs> την ανεργία. Με τον νόμο των πιθανότητων. Το, το είδε και λέει, Μα κάποιοι μένουν άνεργοι. Ο, οι πιθανότητε. έχω πιθανότητε, ξέρω εγώ, 10, 12, 20, 80, ανάλογο που βρίσκεσαι, να μείνω άνεργο. Αυτό και μόνο σου προκαλεί τρόμο. Ναι, ναι, και μόνο γνωρίζουμε. Και μο, με, η, την με την πιθανότητα. Και μ' αρέσει στην αρχή που λέει, Έχω αντιμετωπίσει προκλήσει. αυτό Όμως. δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις ο Γκίκας τώρα ο είναι κάτω από το Στουρνάρα ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι ο Στουρνάρας ως διοικτή τη Τράπεζας Ελλάδος έχει τις υπόλοιπες τράπεζες δεν είναι ακριβώς κάτω Είναι ένα παράξενο σύστημα Μάλια με του τράπεζε. Θεωρητικώ οι τράπεζε και οι τραπεζίτε είναι υπαλληλί μα, γιατί με 50 δισεκατομμύρια ο ελληνικό λαό τι έχει ανακεφαλαιοποιήσει. Άρα υπαλληλώσει μόνο εκεί. Ο Χαρδούβελη που δέχτηκε τι προκλήσει και την πιθανότητα γνωρίστηκε με την πιθανότητα τη ανεργία. Ωραίο, ωραίο. Ωραί, ωραί, Πολλοί οι υπουργοί οικονομία βρήκαν το λιμάνι του τελικά. Ναι, δεν χάνεται κανεί. Είναι αυτό το προσωπικό το οποίο είναι ένα έναν κουβά. Και αντλεί οπότε χρειάζεται το σύστημα ανθρώπου για διάφορε σπίτρε. Θέλω ένα τεχνοκράτη. Φέρτο για υπέρ. Πάτω η τράπεζα τώρα να, να τακτοποιηθεί. Θα περιμένει σε πέντε μήνε γιατί θα, θα, θα σε τακτοποιήσουμε και μετά μπαίνει κάπου άλλο. Έτσι γίνεται αυτό. Άξι να είναι καλό σιδεροκέφαλο για το καλό των τραπεζών για όλων μα. Να πάει πολύ καλά αυτό να ευχαριστήσουμε. Μπράβο, όχι πάντα τέτοια. Ωραία, φύγαμε τώρα από αυτό. Πάντα, Έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> <laughs> η μέρα, ναι, αλλά ήταν ημέρα, έπρεπε να το κάνουμε. Ένα μη θυμόμαστε. Να θυμόμαστε. Έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ πλάτη σε όλα Αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, νιώθει. Έχει θέση η ερώτησή σου. Είναι σαν να έχει βάλει, σαν να λε ότι έχει βάλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια τελείως διαφορετική πολιτική. Εγώ δεν το λέω. Εγώ λέω μπράβο ότι είναι ένα κόμμα απέναντι. Είναι ακόμα απέναντι. Αριστερό, η άλλη είναι δεξή. Δε Καλώ που είναι, είναι απέναντι. Ξένα. για χαρά. Χάρηκα που σα βλέπω αυτό. <laughs> Όταν απλώνει την μπουγάδα. <laughs> ναι, μέχρι Εμεί τα λέμε αυτά ότι είναι απέναντι. Αλλά βγαίνει ο βουλευτή του κόμματο, ο Ζαχαριάδης, ο Κώστα, <laughs> και λέει άλλα στη Βουλή. Θέλω να το πω από βήματος Βουλής. Έχουμε βάλει πλάτη και πάντα θα βάζουμε πλάτη. Μπράβο! Και δεν κάνουμε μικροκομματική αντιπαράθεση. Στην αρχή ήμασταν στο Μένουμε Σπίτι, πάντα τοποθετηθήκαμε με θετικέ προτάσεις. Είναι άδλιο, είναι μικροκομματικό και είναι και μικρόψυχο να έρχεται ο Πρωθυπουργό από αυτό εδώ το βήμα και να λέει ότι δεν βάλαμε πλάτη. Διότι ψάχνεται διαρκώς εχθρό και όταν δεν βρίσκεται εχθρό, τον κατασκευάζεται. Έχει καημό Ζαχαριάδη, είναι η δεύτερη φορά που το λέει. Θα ακούσουμε και την άλλη, την πρώτη που το πριν μια εβδομάδα. Ότι του κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι δεν βάλαν πλάτη. Μην αγχώνεσαι αριστερό μου αγόρι, για ξέρουμε ότι έχετε βάλει για πλάτη. Για την πανδημία εννοεί. Και, ναι, και, και στο εργασιακό βάλανε, <laughs> μην ανησυχεί. Και, και, και, και, και, και σε άλλα πολλά. Σε άλλα πολλά. Σε Παντού έχουν βάλει πλάτη. Εκεί είχε βάλει η Νέα Δημοκρατία πλάτη στο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. αλλά εδώ έχει καημό επειδή δεν αναγνωρίζει ο Μητσοτάκης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει πλάτη κάνει μια προσπάθεια ο Τσίπρας να πει ότι είμαστε εδώ αριστεροί διαφοροποιήμαστε αυτή πρέπει να φύγει η δεξιά η κατάπτυση κτλ. και βγαίνει άλλο άλλος πάνε. και λέει πλάτη βάλαμε στο οτάδε αναγνωρίζετε το μα και κάνετε αυτό και κάνετε εκείνο το είπε αυτό στη Βουλή αυτό που έχει άγχος αναγνώριση από τη Νέα Δημοκρατία Πραγματικά, το πραγματικ Το είπε αυτό στη Βουλή σε πάνελ την προηγούμενη εβδομάδα, το έχει πει καλύτερα. Πρώτα όμω πρέπει να συνεννοηθούν στην κυβέρνηση να έχουν μια ενιαία γραμμή σε αυτά τα πράγματα και να συνεννοηθούν με την αντιπολίτευση. Εμένα μου έκανε πολύ αρνητική ε, εντύπωση η χθεσινή αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού ότι δεν βάλαμε πλάτη. Βάλαμε πλάτη Μπράβο. το κόμμα μου, εγώ προσωπικά όλοι μα σε αυτή την προσπάθεια. Πάσαμε μέσα στο lockdown, μπήκαμε μπροστά στην ιστορία. του εμβολιασμού, καταθέταμε διαρκώ διαρκώς προτάσει προτάσεις και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να μας πω ότι βάλαμε πλάτη Σπαράζει, σπάει η φωνή του Τι γιατί. <laughs> γιατί Δεν ξέρω τι έχουν πάθει στη Ριζέι να αναγνωρίσει ο Μητσοτάκη ότι βάλαν πλάτη Τι, τι, τι μανία είναι αυτή ε, Έχει ένα θέμα, έχει ένα ασφάλιση okay, Βάλατε με πλάτη πα, Να ξέρεις Κώστα Ζαχαριάδη Ότι όλος ο λαός πιστεύει ότι έχετε βάλει πλάτη Όχι μόνο στην πανδημία Σε όλα τα Αυτό. θέματα εκτός, εκτός από αυτούς βέβαια που πληρώνετε στα social media Για να κάνετε δουλειά, δουλειά, αλλά δουλειά, δουλειά αλλά ναι, Συνάδελφοι Συνάδελφοι, ρε παιδί. Συνάδελφοι, ναι, τι συνάδελφοι, συνάδελφοι ο, ο κλάδο είναι στους... ό,τι καλύτερο. Σε βόθρου, σου πει. Όχι, στους... μορα, α, δεν είναι βόθρο. Τα παιδιά εκεί, άστα τώρα δουλεύουν <σχ> στα υπόγεια, στα μισόγεια, τα καλά μυαλά είναι. Απλά τα ρίξει η μοίρα να κάνουν. Δηλαδή, εσύ μα πώ το χρησιμοποιεί. Εντάξει, τώρα έτυχε, κάνουν ναι. Φεύγουμε τώρα, φύγαμε από το ΣΥΡΖΑ, έτσι ήταν μια μικρή παρένθεση. Και πάμε στο ποιο θα φταίει το Σεπτέμβριο. Ποιο θα φταίει το Σεπτέμβριο. Όχι οι νέοι, θα φταίει και η μεγαλύτερη. Και εγώ τρέμω, τρέμω για τα κρούσματα και τρέμω για την αντίθεση στον τουρισμό. Γιατί βλέπω τα νούμερα πάνε πάρα πολύ καλά της οικονομίας μας. Αυτή τη στιγμή οι μόνοι που μπορούμε να καταστρέψουμε την καλή μας οικονομική πορεία μας εμείς. Μόνο εμείς που αυλάθω τον εαυτό μας. Κανείς άλλο μας βλέπεις. Κανείς. Εντάξει, άμα το αποφασίσουμε, ο θέμα αυλάθω τον εαυτό μας, πήραμε τα κουμάντα μας, πήραμε τον ευθύνες μας. Προσέχετε όμως, παραμένω, ενήλικες άνθρωποι είμαστε, κάναμε τα κουμάτα μας, πήραμε τις ευθύνες μας. Μην αρχίδω μετά να λέμε ο Μην πείτε ότι φταίει η κυβέρνηση. Ψύγονται, όχι. είναι <laughs> το, το επιχείρημα είναι στο φούρνο είναι οι δανειστέ. Το λέει ο Μάτι. Δεν εμβολιάζεστε, δεν κάνετε ένα αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Ενώ πάμε τόσο καλά στην οικονομία. Αλλά δεν θα λέτε ότι φταίει ο Άδωνη και η κυβέρνηση. Όχι, όχι. Όταν πάρει επόμενα μνημόνια που δεν θα την μνημόνια. Και το Σεπτέμβριο όταν ξανακλήσουν πριν τα μνημόνια Μαι, ή αν ξαναγίνει. Ναι. Δεν θα φταίει η κυβέρνηση. Ποτέ δεν φταίει η κυβέρνηση αυτό. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εμπνέει σοβαρότητα, εμπνέει εμπιστοσύνη. Είναι επιτυχημένη. Τον προηγούμενο καιρόπω μα έπεισαν που δεν άφησε πάρνηθα και βουνο κορφή να πάει και άλλη πράξη. Και και αυτός... και το λέτε ναι, ναι, τώρα... όχι. Λέω. Μια φορά τον <laughs> είδαμε. Μια φορά φωτογραφήθηκε. Τρει φορέ. Και καλώ. <laughs> δεν τον είδαμε. Όχι μια φορά. Τρει φορέ. Γενικό. Τι να κάνετε. Αυτό, αυτό είναι το μόνο επιχείρημα. Η Ντόνα που βγήκε να ζητήσει συγγνώμη ότι όχι, δεν θα πάω στο Πάσχα την Κρήτη. <laughs> στην Κρήτη πήγε. <laughs> ναι, αλλά είχαν αλλάξει τα δεδομένα. Ποια δεδομένα. Δεν θυμάμαι. Αλλάξαν τα δεδομένα δε. για να πάει τώρα στην Κρήτη. Υπερβολέ, μορεμή, δείτε άνθρωπο να είναι ευτυχισμένο. Δεν θέλουμε να δούμε. Όχι. Δεν θέλουμε. Και μέσα σε όλα αυτά βγήκε ο κύριο Σίπσα, ο γιατρός, Ο κύριος Σίπσα, οπότε πάνε τα πράγματα κάπω, βγαίνει. Μετά κάνει παύσει. Είναι από του γιατρού που μάθαμε στα χρόνια τη. Καταξιωμένου βέβαια επιστήμονα και καθηγητή. Μάθαμε στα χρόνια τη πανδημία από πέρυσι. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριο Σίπσα και λέει για τι μάσκε. Γιατί okay. υπάρχει μια συζήτηση ότι κακό στι oh, βγάλαμε. Βγάλαμε τι μάσκε. Και λέει, εμεί δεν το είχαμε πει ω επιτροπή. Και ξεκίνησε no. ένα κομμωτήριο από χτες. Να μην το πω αλλιώ για τι μάσκες. Ας, α ξεκινήσουμε με τον κύριο Σίψα. Υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση ότι η Επιτροπή έχει δώσει οδηγία κατά τι μάσκες. Η Επιτροπή ναι. δεν είπε ποτέ αυτό. Τις δεν είπατε ποτέ να βγάλουμε τις μάσκες. μάσκες. Ακριβώ ποτέ. Και το έχει διευκρινίσει πολύ καλά η κυρία Παπαδάγκελο. Ότι η Επιτροπή κρίνοντα την κατάσταση τη χώρα, κρίνοντα το χαμηλό εμβολιαστική κάλυψη και τη μετάλλαξη δέτα, είπε ότι συνεχίζουμε να φοράμε τι μάσκε όπω πριν. Mm. Εγώ εδώ... λέω που αυτήν σε κάποια βασικά θέματα. Ο κύριο Σίψα <laughs> ο ο λέει ότι δεν είπαμε εμεί να... ω επιτροπή, γιατί είναι και στην επιτροπή. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει, αυτό βγαίνει χθε το πρωί στο Open. Mm. Καπάκι βγάζουν τον Άκη Σκέρτσο. Άκη που λέει ο, ο Κυριάκος Κο Μητσοτάκη θα ει παρουσιάσει. Ο Άκης Σουτήρη. Ναι, ο... <laughs> παλιό παρέα. Ναι, ναι Πώ θα το πει, κύριε Σκέρτσο, είναι και συνομίλη, αν όχι μικρότερο. Και λέει λοιπόν ο κύριο Άκη Σκέρτσο. Για τι μάσκες και για την Επιτροπή. Λοιπόν, να ρωτήσουμε, να σα ζητήσουμε μια απάντηση για τα όσα δεν ξέρω αν είχατε τον χρόνο να τον παρακολουθήσετε. Είπε πριν από λίγο ο κύριο Εσήψα, ο οποίο είναι ένα κορυφαίο καθηγητής και μέλο τη Επιτροπή. Είπε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ουδέποτε η Επιτροπή είπε βγάλτε τι μάσκες και το τόνισε τέσσερι-πέντε φορέ με ιδιαίτερη έμφαση. Δεν είπε η Επιτροπή να βγάλουμε τι μάσκε. Κάθε άλλο. Και δεύτερον, ότι κακώ γίνονται δηλώσει του τύπου Η χώρα δεν θα ξανακλείσει, γιατί το κύμα αυτό κανεί δεν ξέρει πού θα μα βγάλει. Κανένα δεν έχει πει να βγάλουμε τι μάσκε. Οι μάσκε έχουν αφαιρεθεί με εισήγηση τη Επιτροπή Δημόσια Υγεία. Υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση ότι η Επιτροπή έχει δώσει οδηγία μετά από τι μάσκε. Οι μάσκε έχουν αφαιρεθεί με εισήγηση τη Επιτροπή Δημόσια Υγεία στου εξωτερικού χώρου και όπου δεν υπάρχει συνάθρηση. κατά τα λοιπά, η Ελλάδα είπε ότι ούτε αυτό το είπε η επιτροπή συνεχίζει... όχι όχι συγγνώμη μάλλον δεν έχετε καλή πληροφόρηση εσείς ή, ή, ή δεν καταλάβατε καλά τι είπε ο κύριος Ήψας πήγε να πει ο κύριος Ήψας ξέρει τι λέει αλλά το, το διόρθωσε μετά το μάζεψε λίγο αυτό επειδή έχουμε τέτοια από την αρχή της πανδημίας Είναι και κυρίω από το Σεπτέμβριο και μετά κάθε 15 μέρες έβγαιναν οι γιατροί, έλεγαν άλλα η επιτροπή, η υπουργοί άλλα μεταξύ τους, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε καταγράψει. Είναι από τις αιτίε, από τις βασικότερες αιτίε που υπάρχει αντιεβολιαστικό κίνημα, ε, γιατί δεν εμπιστεύεται ολόγος... τους διαχειριστές. Είναι. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Εδώ μέσα σε μισή ώρα ο είπε, είπαμε, Να μην και ο άλλο δεν, δεν είπανε. Πάει το, το, Κόντρα. Το είναι άσπρο είναι. μαύρο, καθαρό άσπρο μαύρο, όχι η να, Ο ένα λέει αυτό και ο άλλο τα βάλαμε και δίπλα-δίπλα με το, το ακριβώ αντίθετο. Και καλείται τώρα ο πολίτη για το πιστέψιμο. Όχι να εμπνεύσει εφήνη. τον πολίτη τώρα και του ζητάμε τα και ατομική ευθύνη. Και του λέμε τα θα πιστέψει. Και όχι σώνα. ο Άδωνη που είπε πριν. Και όχι η κυβέρνηση. Μα mm. η κυβέρνηση τώρα εδώ δεν ξέρουμε τι κάνει. Υιοθετεί τι προτάσει, δεν τι υιοθετεί. Ισυγούνται, δεν ισηγούνται. Όπω και να έχει κλονίζεται το ίδιο το, Ακού, το οικοδόμημα. Ακούει την εκκλησία τον προηγούμενου διάστημα ή ακούει την επιτροπέ. Τι επιτροπέ. Επίση, ναι, βέβαια. Τι επιτροπέ. και στι επιτροπέ. Είναι άνθρωποι που λένε ότι το κουταλάκι δεν κολλάει. Για μαρέλου. Οπότε είναι ναι, ναι. ένα μπέρδεμα. Και βγαίνει και ο Άδωνη, αφού βγαίνει αυτέ τις μέρε παντού, για να πει και αυτό κάτι για τον κύριο Σίψα. Μια και λέτε ό,τι λένε οι γιατροί. Άκουσα τον κύριο Σίψα να λέει ότι η επιτροπή δεν είπε ποτέ να βγουν οι μάσκε από του εξωτερικού χώρου. Μήπω τελικά. Οι μάσκες πρέπει να επιστρέψουν και το αυτό μέτρο δεν πάρθηκε πολύ πρόωρα. Με την απόφαση που έχουμε λάβει και λάβει έγκριση τη Επιτροπή. Εδώ λοιπόν δεν ισχύει ούτε αυτό που είπε ο Σίψα. Ένα θέμα είναι πώ ελέγχει η κυβέρνηση την Επιτροπή. Και αν την ελέγχει. Φαίνεται. Στι αποφάσει και. Την έχει ορίσει. Ναι. Οπότε αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο Άκη Κέρτσο, αφού είπε αυτά για τον Σίψα και για τι μάσκε, μίλησε και για την νεολαία του τόπου, του νέου εργαζόμενου. Ναι. Και είχε να πει. Μέσα σε δωροκάρτα είσαι εργαζόμενο, θεωρείσαι. Δηλαδή δωροκάρτα αυτή ήταν για τον 50. Το Δεν το ξέρω. Όχι, όχι. Έχει δει τα ποσοστά τη ανεργία στου νέου. Όχι. Όταν μιλάμε για νέου εργαζόμενου, θα μιλούμε για ένα μειοψηφικό κομμάτι των νέων που δουλεύει. Και άκου λοιπόν πώ συμπεριφέρθηκε στο μειοψηφικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ολιστυρό ο δρόμο τη εξάρτηση από τα κρατικά επιδόματα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν επιχειρήσει που έχουν ανοίξει και δεν βρίσκουν προσωπικό, διότι υπάρχουν ερ κάποιοι εργαζόμενοι που εξυπηρετούνται περισσότερο από τον να το κρατικό επίδομα και ταυτόχρονα να δουλεύουν και μαύρα. Διότι υπάρχουν ερ κάποιοι εργαζόμενοι που εξυπηρετούνται περισσότερο από τον να το κρατικό επίδομα και ταυτόχρονα να δουλεύουν και μαύρα. Σαν δεν τρέπονται οι εργαζόμενοι. Εξαρτημένοι κάποιοι εργαζόμενοι από τα επιδόματα. Εξαρτημένοι Όχι. άλλοι από το μισθό του που λέγεται Μισθωτάκη. Αγάπη γλυκιά, χρειαζόμαστε μια εξάρτηση επιδόσεων με τον όμως όμω. <laughs> Τι <laughs> να <laughs> κάνουμε. Εδώ, εδώ του κατηγορεί και πολύ καλά κάνει ο κ. Κέρτσο ότι δεν θέλουν κανονικό μισθό. τώρα. Ποιο εργαζόμενο θέλει κανονικό μισθό. Θέλει επιδόματα και μαύρο. Γιατί να το θέλει αυτό, ας μπούμε στη λογική γιατί να το θέλει, γιατί επιδόματα και μαύρα φτάνεις δεν φτάνεις στο χιλιάρικο. Τι να φτάσει. Αν ναι. ο μισθός ήταν κανονικός με ασφάλιση, με δικαιώματα και καλές συνθήκες, ποιο θα θέλει επιδόματα και μαύρα. Ποιο θέλει αυτή την ανασφάλεια. Ποιο δηλαδή το επιλέγει ο εργαζόμενος αυτό γιατί βγαίνει ο σκέψος και λέει με ύφος το, το επιλέγουν. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι. ανάγκη τον πάει εκεί και τον πετάει Η ανάγκη εκεί, το τον ξεβράζει και τον αναγκάζει να παίρνει ό,τι επίδομα υπάρχει και ό,τι μαύρο υπάρχει. Και ό,τι μαύρο έχει την καλή προαίρεση να δώσει το όποιο ναι. θετικό. Γιατί δεν είναι τώρα και το αντίκτυπο. Ενώ μας. συμβαίνει αυτό επί πρωθυπουργία και υπουργία Κέρτσου και πρωθυπουργία Μπιτζωτάκη αυτή τη κυβέρνηση και τη προηγούμενη και τη προπροηγούμενη, συμβαίνει αυτό. Αντί να βγούνε να ζητήσουν συγγνώμη και να πούνε θα το ρυθμίσουμε αυτό για να ωφεληθούν και τα ταμεία, να παίρνετε λευκού μισθού, καλού μισθού, λέει ότι είναι επιλογή των εργαζομένων. ότι υπάρχουν οι θέσεις οι Καλά καλές, του χιλιάρικου, του χιλιο, 1.500, και διαλέγει ο άλλος το επίδομα. Κόσμος, δεν είναι βλαμμένοι οι εργαζόμενοι, δεν θέλουνε. Έτσι θα αντιμετωπίσεις ένα γραμματωμένος μέσα στο Μαξίμου. Εχθροί. Με Εργαζόμενοι το... εχθροί. Δεν καταλαβαίνουν το έργο μα. Όχι πως. με το air conditioning, ρε, μαχαίρομαι και βγαίνει κόσμο, και, λέει, και είναι ο άλλο πάνω στην κολόνα τη ΔΕΗ από εδώ και από ψάχνει, μετράει, οικοδομή. όχι μόνο και η οικοδομή. Και, και... Σου λέει, Α, ρε, μαυράκια, μαυράκια, ωραία. Ναι, και ναι, και ναι, ναι, ναι, ναι, να είχαμε να γουστά, μετράει. Με πλάτη. Είναι με ένα κομπιούτερ όλο το μήνα πόσα παίρνω, πόσα χρωστάω, τι θα μου φτάσει. Και βγαίνει και ο Σκέρτσο και λέει, Το έχει επιλέξει αυτό. Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, έτσι τα πράγματα. Πολύ είναι πολλές, ωραία. Επιλέγουνε συνεχώ εμπιστοσύνη, σιγουριά, ασφάλεια. Μουσικό πρόγραμμα αρχίζει τώρα. Απ' ποιο θα τρωγούσε κάτι, τάξει θα βάλουμε. Όχι. Το κοστί. Θα βάλουμε κάτι για άκου. σε αυτό το τραγούδι, το έχει προλαβεί. Δεν είναι η πρώτη. Πέθανε η Ραφαέλα Καρά. Το ε, Τη δεκαετία του αυτό εμεί το τραγουδάγαμε. Είναι η στίχη, είναι τηλέφωνο. 6868357. Τι είναι, τελειωρή. δεν ξέρω τι ήταν Α. τότε. Α. Δεν είχε και -10 μπροστά. τα έτσι, να, να, να. Όχι, θέλω να πω, όποιο έγραψε του στίχους η κυρία Ρέτη Ζαλοκώστα, έβαλε αυτό. Α. Σε στίχο. 6-8-6-8-3-5-7. Είχε έρθει λίγο ένα Νάλι Σχάιμερ, δεν ξέρω, δεν το, το κάνω τραγούδι, το ψυχάσω. Είναι η φωνή τη Ραφαέλα Καρά εδώ στα ελληνικά, επειδή έκανε καριέρα η, Ραφα... η Ραφαέλα Καρά, η Ιταλίδα. Κάπω και κάνει ένα γκέλε σε κάτι σοου τη εκπομπή, θα θυμάσαι που είσαι μεγαλύτερο. Είσαι τη Ραφαέλα και συγχώρευε, εν δυσκοτάκια και τέτοια. Φάφα. Ο Άριστο Παπυδάκη που μα ρυθμίζει εδώ τι ήχου και μα φροντίζει. αλλά και τα τραγούδουσαμε τότε όλα αυτά αλλά με το τραγούδι που έχει γίνει πολύ γνωστή με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις το βάζουμε τώρα Es kommt mir nicht Ah, L'amore comincia tu. a far L'amore incomincia comincia tu. Scoppia, scoppia mi stronkier fort. Scoppia, scoppia mi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 υπάρχει καμία απόφαση mm -hmm. που αφορά στην επίδραση επί της πανδημίας που έχει λάβει η κυβέρνηση χωρίς προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής. Καμία. Καθαρό. Εμείς δεν είμαστε γιατροί. Καθαρό Εγώ δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Και δεν λαμβάνω αποφάσεις επί του λοιμού χωρίς να ρωτήσω τους ειδικού. Τελεία. Δεν Φάλιστα. θέλω να μου πείτε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Α, Σας το έχω πει, παιδιά, καταφέρεις! Δεν Φάλιστα. θέλω να μου πείτε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Ο Άντων Γεωργιάδης, να το ακούσουμε, να το εμπεδώσουμε. Έλα που δεν είναι γιατρός, που δεν είναι ειδικός. Μετά από το σογκυρό όλοι είμαστε. Καλό, ο Άντωνς είχαμε και υπουργός υγείας, όλοι τα θυμόμαστε. Με εξαιρετική επιτυχία και χρέη. Και είδαμε και τους γιατρούς, τα χαΐρια τους. Άσε τώρα, Που λένε όλοι. <laughs> και που χειροκροτάμε στα μπαλκόνια πολύ του είναι. <laughs> ναι, μπράβο. μια φορά χυροκροτήσαμε. Έλληνε που είναι. πήγαινε όλα καλά από εκεί και πέρα δεν έχει βγει κανεί στα μαλακόνια. Δεν πήγε και τίποτα καλά από εκεί πέρα. Ελληνοφεια αυτή τη εβδομάδα είναι σαν να είναι πέμπτη κάθε μέρα. Είμαστε μαζί στο στόνιο, δεν έχουμε λαό, Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε εδώ στουίνω, συνεργάζομαι στο σταθμό, το Νόρτισα 98 και έχουμε ανέβει πάνω στον Βορρά, μα αρέσει πάρα πολύ τι κι άλλο εμά γιατί την ωραία Θεσσαλονίκη πάντα. Οπότε και, και νομίζω ευκαιρία. σε όλου του έλεγε αρέσει η Θεσσαλονίκη. Την Αθήνα μπορεί να μην την αγαπάνε όλοι. Δεν ξέρω κάνετε. Κάτι και τα φαγιά, μάλλον. Α, Η θάλασσα, ο Βαρδάρης Γιατί είναι κοιλιόδουλο λαό οι Έλληνε, Όχι. <laughs> με άποψη λαό. Κυνηγάει το καλό φαγητό. Μάλιστα. Ε, εγώ ήρθαμε με το μετρό και σήμερα από το ξενοδοχείο εδώ. Δεν συνοστήθηκε μέσα. Όχι. Το βάζει, στα μέσα μαζί. Πέρασα κολλάει. αυτό λεπτομέρεια. <laughs> το συγκεκριμένο <laughs> μετρό δεν κολλάει, να ξέρει. Και χωρί μάσκα <laughs> να, να πει. Δεν έχει δε, Δεν έχει μετρό, δεν έχει σεισμό. Ο Καραμαλή, ο υπουργό μεταφορών, βγήκε χτες. Και μίλησε για τα αρχαία εδώ τη Βενεζέλου. Τι έγινε τελικά. Έκανε επίσκεψη. Τι είχε, πολύ μεγάλη απόφαση. Τι, ποιο θέτησε. Ο υπουργό. Τι θα πει. Ναι, ναι, δεν σωστό. Δηλαδή ξέρει ο δικαστή και δεν ξέρω ο υπουργό που λέγεται και Καραμαλή oh. ο τρίτο. Απ' την ομοψηφίση, κανένα δικαστή καταρχά. Ομπράβο. Μπαίνει μόνο του. Ενώ oh. ο Καραμαλή άκου λοιπόν τι λέει για τα αρχαία. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα που έχει διχάσει την πόλη τη Θεσσαλονίκη πρέπει κάποτε να τελειώνει. Επομένω, έχω την εντύπωση ότι. Δεν πρέπει να υπάρξει και άλλη αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης πρέπει να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να βλέπουμε τα πράγματα από μια άποψη λίγο πιο ανοιχτή και να καταλάβουμε ότι μπορούμε κατά την άποψή μου χωρίς να είμαι ιδικός στα αρχαία και εγώ επισκέφθηκα κυρία Παπα, το χώρο που δεν είδα τη σύγχρονη την επομπία εκεί. Συγγνώμη, δε, δεν είμαι αρχιολόγος, δεν το είδα. Οριστη, πήγε ο π Δεν είδατε, δεν μοιάζει με την Πομπία το υπόγειο κάτω τη Βενιζέλου. Πού όλοι έχουμε στο μυαλό μα πώ είναι η Πομπία γενικώ. Έχω δει εικόνε στο Όχι. Instagram. Έχουν... Μόνο αν μοιάζει κάτι με την Πομπία, Τέλος. θα το μετακινούσαμε. Σε όποια άλλη περίπτωση. Θα ήταν η συμφωνία. Συνεχίζει, Ντόλμα. Μοιάζει ντουβρού. με την Πομπία. Όχι, συμμετώστε. Και πήγε ο Καραμαλή που ξέρει, μπορεί να κάνει τη σύγκριση Πομπία και Βενιζέλου. Και φυσικά κάτι πέτρε. Είναι ρημαδιό. Και θα μα σταματήσουν τώρα οι Πέτρε. Και έγινε το, θα γίνει το μετρό. Άρα, με τα αυτιά τι θα γίνει. Τα αρχεία θα πατάνε, οι ράγκε παρασύνθουν. Τι θε τώρα. Α, δεν θα μεταφερθούν. Πού να πάνε τα αρχαία, αφού δεν είναι ποτέ. Ούτε ο σταθμό θα μεταφερθεί. Πού να πάει ο σταθμό. Άρα βάζουμε. Το τρένο να περνάει. Ναι, βέβαια έχω τι ακούσει... δεν θα κάνει το τρένο παράκαμψη. Τρένο είναι, τι είναι. Καλά ναι. Δεν στ, δε κι όλα αυτά. Α. Οκ. Okay. Δεν στρίβουν τα τρένα έτσι κιόλα, είναι δύσκολο να κάνει. Θα κάνει τώρα αφηγωνία στο τρένο για να περάσει τα αρχεία και να κάνει το τετράγωνο. Όχι, γι' αυτό λέω. Θα πάει στην ευθεία και όποιο βρεθεί στη μέση. Εγώ ακούω ότι τα αρχεία κάνουν καλό θεμέλιο. Ναι. Ναι. Όλη η Αθήνα, θεμελιωμένη Όλη στα αρχαία Αθήνα, είναι. Ναι. Κάτι ξέρω. Υπερκτιμημένα είναι όλα αυτά τώρα που συμβαίνουν. Καλώ και με ενθόνι έχει ξεκινήσει η και η Ακρόπολη. Αλλά η, η Ακρόπολη τι και... είναι. Πιο ωραία είναι. Οι πέτρε πιο Τώρα η Ακρόπολη είναι πιο ωραία. Με ευθεία εκεί ούτε τα κούνια να μπουν μέσα στα μάρμαρα. Μα δεν μπορούσε να βάλει ένα ωραίο τα κούνια. σιγά μην πατάμε εμεί εκεί. Για χώματα τώρα. Ναι. Οι άλλοι δεν είχαν παπούτσια τότε. Και σιγά που θα πατάμε εμεί εκεί ο πάτε στου οσοκράτε στα χώματα. Τώρα πατάμε στα δικά μα εδάφια. Α όπου δεν είμαστε Εκεί που είναι οσοκράτε. Είμαστε παραπάνω. Ε, ναι. Αλλά θα Εντάξει. πατάμε σε τσιμέντο ωραίο. Ειδικό, ειδικό τσιμέντο που βάλανε. Αρχαιοελληνικό. Ναι, δεν είναι, αλλά οκ. Okay. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. <laughs> Νέο ελληνικό. ακριβώς. Αυτά λοιπόν με το... Θα μετώ, μπορούσε το, να μετώ. σπάσουν μερικού βράχους και αυτά να του ρίξουν και σκυρόδεμα μέσα. Θα δούμε. Όταν γίνει το μετό και... Μερικά μάρμαρα από τα Και ερχόμαστε κανονικά και βάζουμε στο μπουσαμά το ATM και... <Τι>, το εκδοτήριο θα σου πω και θα τα βλέπουμε Πάτε, όλα. Αλλά σε όλα θα λύνουν όλων, Μια τριπούλα μια σχισμούλα να κάνω στο μουσαμά. Ότι βάζει το εισιτήριο μέσα. Και να χάνετε. Πρέπει. Τι ναι, πέρα να κάνει, να το δίνει από πίσω έχει. και να το δίνει. Να κάνει το θόρυβο. Για βάζει μια σφαγή που λέξε εγώ. Ναι, κουμπιού. Στου θορύβου και να στο δίνει με το. Μετά ηλεκτή, τα παγιστά τη. Έργο ΣΥΡΙΖΑ. Έργο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και πολλά άλλα. Ναι, αλλά αυτό ήταν ωραίο. Ήταν πολύ ευρηματικό όλο αυτό που σου το έχει κάνει. Πολύ πασόκο το οποίο σου έκοψε το εισιτήριό μου για το μετρό θα λέμε. Όλοι. Οπότε, θα πάμε... θα μπορούσαν να πηγαίνουν, να του παίρνουν στην πλάτη κάποιος να κάνουν τσαφτσούφ, τσαφτσούφ, τσαφτσούφ και κανούν, τους πάνε. Ναι, να να... Ένα εικονικό μετρό. Δεν ποτέ Λίγο όταν... θεατρικό. Θα παίρνανε μέρος πολύ σε αυτό. τόσους ηθοποιούσε για φυσικά άνθρωπου θα τις κάνανε? τι θα τις κάνανε. θα Που ανεβαίνει τα πάνω. πάνω στον και θα κάνουν Ναι, Δώσαμε ιδέες πάλι. Θα γίνει το μετρό και το αξίζει Θεσσαλονίκη και θα είναι και θα πηγαίνουν θα Έχει yeah. έρθει το καλοκαίρι να, ε, να ακούσουμε κάτι καλοκαιρινό 34 βαθμού Ευρώπα πριν Και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα Είμαστε στην ίδια θερμοκρασία Πολύ καλά πάει. Οπότε επειδή υψηλό όλοι Κάτι να δροσιστούμε Να κάτσουν Στο Μαλιμπού Και να πληρώνονται Μέσα στο νεράκι Θα πάω με το ιδρωμένο t-shirt Λέουμε αγκαλιά Κάβλα Έτσι το βραδάκι Πιάνει η βροσιά mm. Μια προπληρωμένη κάρτα Υψους 150 ευρώ Και ένα πιο κοντά Εγώ και εσύ Κύριε Μητσοτάκη Εσύ και εγώ Κύριε Τσίπερα Μόνη πάνω στη ΟΠΑ, ΟΠΑ, ΟΠΑ, ΟΠΑ παραπάνω ρεπό οι άδειες Εγώ και εσύ, εσύ και ο Ο κορονοϊός Μόνοι πάνω στη γη στο ΟΠΑ, ΟΠΑ Μόνοι στη γη Η αστυνομία είναι το όργανο η Αθήνα ΣΚΑΤΑ Με και ρουτίνα. Το μεγάλο περίπατο Δώσ' μου ένα Τελοπόν Δώσ' μου και Τοντερικών Θεέ μου θα Σας πάω Μέχρι τέλους Στην καπτή μου αμμουδιά Εγώ και εσύ Κύριε Τσίπερα Εσύ και εγώ Κύριε τσοτάκι, Με μοσχάρια στη Μοντάνα Μόνοι πάνω στη γη Στη Μοντάνα oh. Oh. Oh. Εγώ και εσύ Εσύ και εγώ Ο στρατός μου είναι αυτοί οι άνθρωποι oh. Μόνοι στη γη Το Μαλιμπού Εγώ και εσύ, εσύ και Η Σκάλετ και ο Χάνσεν Μόνοι πάνω στη γη. Κάβλα oh, oh, oh. Μόνοι στη γη Καταπληκτικό στη γη. Αυτό ήταν το καλοκαιράκι με όλα τα ε, διάμεσα εμβολημένα Εμβολισμένα oh, oh. και εμβολιασμένα Και επειδή λέγαμε πριν για το μετρό, ο Καραμαλής που πήγε και είδε και δεν είναι η πομπία, ε, λειτουργεί το μετρό. Χαλά, θα ακούσουμε τώρα ε, θα ναι, το μετρό για μας, θα ραδιοφωνικά πάντα και για και την ελληνοφρένεια. Θα ακούσουμε τι γίνεται τώρα κάτω στη σύραγγα με τον σύρμα πώ πηγαίνει και τι γίνεται με σάκη. Σας μιλάει ο κυβερνήτη αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο, αργουνό, άμενα δουλεύει. Επόμενη στάση, Άγαλμα Βενιζέλου. Επόμενη στάση, Αγία, Αγία, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Παπάθου, χαλαρά ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. επόμενη στάση Βούλγαρη, παότη. προσοχή στο φαντάκι μεταξύ βαγονιού και πεζουλιού. επόμενη στάση Νομαρχία. Attention please, Φιλιόμενη σκάλα για να σκιστείρε προς. επόμενη στάση Παλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ, βάλω το χέρι μέσα να πήγουμε. Σε πιάνει το ραντάρ. Πάμε. <συλίδι> επόμενη στάση, Νεάπον. <συλίδι> <με> <συλίδι> Πουγάτσα με σκαλί, του γρου μπροστά. Πρόνος <συλίδι> ανώδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. <συλίδι> επόμενη στάση, επόμενη στάση, Επόμενη στάση, μισό, μισό, να γυρνάει πλαράκια, να γυρνάει. Επόμενη στάση, τούμπα, next station, τούμπα κατεβαίνει πλαράκι, το καλό, γλυν, γλυν, γλυν, επόμενη στάση, βαριλά, Πάσα. Εδώ ελληνοφρένια από το βορρά. από το north τέλη εβδομάδα τη... της σεζόν από ναι. τη Θεσσαλονίκη κάθε Πά μέρα πέμπτη πάει και αυτή η σεζόν. Λοιπόν εδώ στη Μηχανιώνα έχουμε τα γυρίσματα της ταινία του πατέρα Το αν τον τον Ναι και σήμερα εθνικής τον στη τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον τον Η ταινία διαδραματίζεται στο Μαϊάμι και έχουν έρθει εδώ τα συνεργεία η εταιρεία με Αμερικάνικη και χρησιμοποιεί χώρου τη Θεσσαλονίκη και του δίνει σαν Μαϊάμι. Δηλαδή, βάζει παντού Φωίνικε. Και βλέπουμε τώρα εδώ φωτογραφίε. Με Φωίνικε. Φωίνικε, όχι Μακογιάννη, ωραίου Φωίνικε. Του έχουν πάει η Βόλτα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ψεύτικοι είναι αυτοί οι Φωίνικε. Oh. Και του μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. Όχι, είδαμε κατηγράφηση. Ήρθαν ελάχιστα. Λοιπόν, είναι τώρα ο κεντρικό δρόμο στη Μηχανιώνα με ομπρέλε κανονικά. έχει φύνει και στο δεξί πλευρό και στο άλλο είναι μια κολόνα τις γνωστές κολώνες τις ΔΕΗ που έχει μείνει ο Χριστουγεννιάτικος στολισμό πάνω γιατί στην Ελλάδα σβιστός, δεν βγάζουν σβηστός κάτι Φιστός. γερλάντες κάθετα στην κολόνα και από κάτω έχει βάλει το συνεργείο το αμερικάνικο ταμπέλα Speed Limit 15 και το πάρκι να απαγορεύεται αλλά με την αμερικάνικη ταμπέλες Προφανώ στην ταινία δεν θα φανεί ο στολισμός ο Χρουστιογεννιάτικος που είναι από το πάνω. Ψηλά, ναι, μάλλον είναι πιο χωρισμένο το πλάνο. Αλλά εμεί που το βλέπουμε εδώ τώρα είναι πολύ ωραίο και πολύ και άλλα, αστείο. Έχει κι άλλο, θα πάμε. Είναι, είναι, πολύ είναι, είναι, αστείο. Αστείο. είναι πολύ αστείο γιατί είναι <σχελίως>. αυτό που αφήνουν οι δήμοι της Χρουστιογεννιάτικος στολισμούς. Γιατί θα ξαναστολίσουμε του χρόνου. που Εγώ θα ήθελα να αφήσουν και το στολισμό το τύπου Μαϊάμι η ταινία. Ναι. Να, να έχουν και το Φυστινιάριο και να μείνει και λίγο Μαγιάμ. Έχουν τώρα πάρει ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ και το έχουν κάνει μαγαζί εποχικών ειδών. Α. Και έχει κάτι βατραχοπέδιλα, κάτι κουλούρε, Αμερικάνικε βέβαια, κάτι κιτσαριά, φλαμίγκο ροζ. Και λέει απ' έξω 24 Μπέλ Street. Πώ λέγε την παραλία εκεί ο δόση μηχανιώνα, την ξέρει. Δεν έχει. Έχει γίνει 24 Μπέλ Street Πάντως με ωραία ναι. ταμπέλα. Πιο κάτω, πιο κάτω έχει κάτι ωραίο γιατί βλέπουμε. Είναι ένα μπαλκόνι. Γιατί στην Αμερική βάζουν αμερικάνικες σημαίες όλοι παντού που έχουν κρεμάσει την αμερικάνικη σημαία από πάνω είναι τα γραφεία του ΠΑΟΚ και φαίνονται ΠΑΟΚ παντού ρε και στο Μαϊάμι ΠΑΟΚ Είναι ΠΑΟΚ κανονικά είναι ένας εκεί τεχνικός με καπελάκι και κρεμάει την αμερικάνικη σημαία ΠΑΟΚ κι ας μην μα Η οδός Πολυτεχνείου είναι Bell, Bell, Bell, Street. <laughs> Bell Street Την οδό Πολυτεχνείου την κάνανε οι Αμερικάνοι Θα βάλεις Bell... το GPS, θα πάρεις στον ταξιζί GPS πεις 24 Bell Street <laughs> ναι, ναι. Πού είναι αυτό και... και βλέπουμε και γενικώς είναι Miami κανονικό, όλο να και είναι, το, το μαγαζί Το, social, το μαγαζί του ΟΠΑΠ Έχουν σβήσει τις ταμπέλες και έχουν τη βιτρίνα γιατί αυτό προφανώς θα παίξει σε όλο το σκηνικό είναι σε ένα πεζόδρομο κάπω εκεί, όχι πεζόδρομο παραλιακός και έχουν βάλει κρεμάσει επέξω μπλουζάκια, κάτι ανανάδες, φυσκωτά, κάτι κιτσαριά φουσκοτά, στρωματάκια για τη θάλασσα και βατραχοπέδιλα Κιτσαριά όλα αυτά, τα Αμερικάνικα είναι πάντα. Ωραία, περνάνε στην Πιχανιώνα. Φαντάζομαι όλοι έχουν πάει τώρα να δουν τον πατέρα και το σκηνικό εκεί. Έτσι, δεν δουλεύει κανεί στην Πιχανιώνα. Σε άλλε συνθήκε τα δούλευε. Είναι αργία με, σήμερα, έχουμε γύρισμα ταινία. Μεσημέρι δεν δουλεύει κανεί στη Θεσσαλονίκη. Τρώμε. Πίνουμε καφέ από το πρωί. Και πάμε σε γυρίσματα. Το δεύτερο καφέ από το μεσημέρι και μετά. Ωραία, με αυτά φτάσαμε όπου ξεπεράσαμε και τον χρόνο. Θε να σου δώσουμε απευθεία, μπορούμε να το. Με, έχουμε να κάνουμε ένα πότε που Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ωραία. Αύριο πάλι θα τα πούμε από εδώ, από τον Όρθο. Από Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά. Είσαι το καμάρι τη καρδιά μου Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά Κι αν ζω στην ξέρω γιάστρα για σένα τραγουδό κάθε βραδιά. Ω, όμορφη Θεσσαλονία Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχώρα, εσύ που βγάζει τα καλύτερα, παιδιά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχώρα, όπου κι αν πάω σε πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο, δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη. ποια και τα δικά σου γάλλη. Πάμε τσαρκα πέρα στον Παχτσέτσι κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη στον Βαρκούλα, γλυκιά μου Μαριγκούλα να σου παίξω φτίνο Γλυκιά μου Μαριγούλα, να σου παίξω πτίνο παράγραμμα Είχα πάει τσαργά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Αγκροθάλασσια Ξαφνικά στο πλάι να με προσφερνάει, είδα μια ωραία Θεσσαλονίκια Τα φιλιά της είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από τον Μαρνάρη ήταν η μαμά της. Παπού προς παπού, Sa vista por